της αποψινής παράδοσης ώστε με στο φθινόπορο να προφέρουμε δύο στίχους για την αυτοθυσία των ιρών του σκοπευτηρίου όπως την πύκνωσε ο μεγάλος μας Βάρναλης Στέει το ζαβό το ριζικό μας Στέει ο Θεός που μας μισεί Στέει το κεφάλι του κακό μας Στέει πρώτα απ όλα το κρασί Ποιος στέει Ποιος στέει Κανένα στόμα δεν το και δεν το ακόμα Έτσι στη σκότεινη ταβέρνα πίνουμε πάντα μα κυφτεί. Σαν τα σκουλίτια κάθε φτέρνα όπου μα έβρισκα σπατεί. Ζυγί, μυρέι, κι άβουλια ντάμα. Προσμένουμε ίσω κάποιο θάμα. Στην χθεσινή εκδήλωση παράδοση του σκοπευτήριου στο λαό τη Κεσαριανή, η ομιλήτρια, η συντρόφισα του ΣΥΡΙΖΑ, Είπε άλλους στίχου, διάλεξε να πει άλλους στίχους του Βάρναλη. Εμείς διαλέγουμε αυτούς από τη φωνή του ίδιου του Βάρναλη. Δεν ακούστηκαν χτες, ακούγονται σήμερα. Δηλεί και κρατάμε τα τελευταία. Δηλεί, μοιραίοι κιάβουλη. άβουλοι. Αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Νομίζουμε ταιριάζει περισσότερο στην ιστορική, όπως είπε η συντρόφισσα, ομιλία και παράδοση του σκοπευτηρίου στο λαό. Ε, το σκοπευτήριο βεβαίως παραδόθηκε στο λαό. Ε, υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν κάποτε εκεί. Ο λαός βρίσκεται πια στη θέση του στόχου. Δεν βρίσκονται άνθρωποι του λαού. Συνολικά ο λαός και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις στα σκοπευτήρια και στους τόπους εκτέλεσης πηγαίνουν και οι εκτελεστές. Δεν πάνε μόνο οι συγγενείς των εκτελεσμένων όπως συνέβη χτες το βράδυ. Τα όσα συνέβησαν χθε το βράδυ δεν είναι απόλυτα με αυτά που συνέβησαν πριν μία μισή ώρα μπροστά από τη Βουλή πορεία συνταξιούχων, για άλλη μια φορά οι συνταξιούχοι αυτού του τόπου γερόντια, άσπρα μαλλιά, πόδια με μαγκούρες, όπως-όπως περπάτησαν εν πάση περιπτώσει από την πλατεία Κοτζιά το έχουν κάνει χιλιάδες φορές αυτό το δρομολόγιο και έφτασαν μέχρι πάνω την Βουλή Εκεί θέλησαν να δουν τον Πρωθυπουργό, αλλά τον αριστερό Πρωθυπουργό που χτε το βράδυ μιλούσε για τα δίκαια και για του αγώνε αυτού του λαού παραδίδοντας το σκοπευτήριο. Δεν του έκανε δεκτού ο Πρωθυπουργό. Στην προσπάθεια αυτή έπεσαν και χημικά, έπεσε και σπρόξιμο. Υπάρχουν εικόνε, κυριαρχούν και στα social media και στα άλλα media. Είναι λογικό όταν βλέπει συνταξιούχου σε αυτόν τον τόπο και με αριστερή κυβέρνηση να χτυπιούνται, να σπρώχνονται και να δέχονται δακρυγόν όπως συνέβαινε πάντα δηλαδή ανεξαρτήτως ποιος είναι ο του Μαξίμου Να γυρίσουμε όμως στα χτες γιατί μετά από τους στίχους του Βαρναλή ανέβηκε πάνω ο Αλέξης Τσίπρας και μίλησε από καρδιάς Καλούμε στο βήμα τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για μια από τις πιο ιστορικές στιγμές της πόλης μας <Το> <Το> <Το> Ποτέ ξανά στον τόπο μας, αυτή η ιδεολογία της αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος. Δεν θα σπείρει καρπούς. Μουσική Ποτέ ξανά στον τόπο μας, αυτή η ιδεολογία της αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος. Δεν θα σπείρει καρπούς. Μπράβο. Θα είμαστε εδώ να αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε αυτούς τους καρπούς. Ειλικρινές, ειλικρινές, αληθινό, κάνει ό,τι μπορεί ώστε αυτή η ιδεολογία να μην ξανάρθει σε αυτόν τον τόπο και το κάνει με μεγάλη επιτυχία, μεγαλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενοι και με τις ευλογίες της Μέρκελ, διάδοχος των Γερμανών κάποτε καμία σχέση βέβαια, αλλά διάδοχος όμως, η ίδια είναι και έτσι όπω τα φέρνει η ζωή και η μοίρα, ποτέ κανεί δεν Εκεί μίλησε στην Κεσαριανή, δεν είπε μόνο για την ιδεολογία της αριστεράς και για τον κομμουνισμό, μίλησε και για την γενιά της αντίστασης. ξέρετε, εμείς δίνουμε για άλλη μια φορά στο χώρο αυτών την υπόσχεση πως δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτό το καθήκον. Θυμόμαστε και π***με τους ανθρώπους της φωτιάς, την δρακογενιά της αντίστασης. Θυμόμαστε και αμούμε Τους ανθρώπου τη φωτιά. Οφείλουμε, όπω είπα και πιο πριν, να έχουμε στο μυαλό μα ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Το που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να κανείς να υποτιμά ότι φέραμε το χειρότερο και ότι με τι διαπραγμάτευση που κάναμε στην πρώτη περίοδο διαλύσαμε την ελληνική οικονομία. Και άλλες αλήθειες, τις ακούμε που και πού. Αυτά δεν τα είπε χτες, είναι παλιότερε δηλώσεις, τότε που καμάρουν για το μνημόνιο που έχει φέρει όλα λοιπόν μαζί. Και αντίσταση και όλοι αυτοί που όρθωσαν το ανάστημά τους πληρώνοντα με τη ζωή του γιατί στάθηκαν Συνεπεί στι ιδέε του, δεν του πέρασε από το μυαλό να αλλάξουν τίποτα και όλο αυτό το θυσίασαν με την ζωή του. Και τούτοι εδώ που, ανά πέντε λεπτά, αλλάζουν γνώμη, που έφεραν μνημόνιο ενώ δεν θα έφερναν, που έχουν βάλει έναν λαό με την πλάτη στον τοίχο και τον πυροβολούν με τα δικά του βόλια, όπω αυτοί γνωρίζουν, όπω ακριβώ το έκαναν και οι προηγούμενοι. Όλε οι μνημονιακέ κυβερνήσει με τον ίδιο ακριβώ τρόπο συμπεριφέρονται στον τόπο και στον λαό. Φεύγουμε από αυτά. Νομίζω οι σκέψει και οι συνειρμοί. Βλέποντας τις χθεσινές εικόνες έρχονται σε όλους. Προσπάθεια καπήλευσης, χοντρής όπως γίνεται συνήθως, ε, ενός ιερού θέματος. Ε, να πάμε στην άλλη μεριά. Ο Άδωνις έκανε πολύ σημαντικές δηλώσεις και αυτός μίλησε ειλικρινά. Δεν θέλω να συγκρίνεις. Δεν θέλω κανένας να συγκρίνει. Κάτι που ακούτε από τα χείλη του μεγαλύτερου ψεύτη που βγαίνει ο τόπος αυτός. Που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. W Paczyku, o Paczyku, Paczyku, dobrze Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Paczyku, Τα λέει ο Άδωνη, είναι αντιπρόεδρο του. Έκανε τα πάντα. Θυμόσαστε πώ έτρεχε τελευταία ώρα να μπει μέσα στο κτίριο εκεί με τι υπογραφέ, πώ έτρεχε και τον αγώνα που έδωσε για να βγάλει τον Κυριακό πρόεδρο. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Θα του έχει τάξει εκεί διάφορα. Δεν έχει τιμήσει το λόγο του και ο Κυριακό μην το Έτσι λοιπόν τον βάφτισε ω το μεγαλύτερο ψεύτη. Κάτω και από τον Τσίπρα. Εν, μάλλον, ναι, κάτω ο Τσίπρα. Πρώτο ο Κυριακό και αμέσω μετά, νομίζω κάπου το έλεγε εκεί ότι είναι και Τσίπρα, δεν είπε μόνο αυτά ο Άδωνη. Μίλησε και για το πόσο θα αλλάξει ζωή όλων μα και μάλιστα μια λεπτομέρεια τη ζωή μα, καθοριστική όμω, αν ο Κυριάκο γίνει πρωθυπουργό. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε πω θα μειώσει του φόρου. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε πω θα κάνει τι Ο Κυριάκο Μητσοτάκη πείθει του επενδυτέ και θα πείσει του επενδυτέ να έρθουν και να φέρουν λεφτά στην Ελλάδα. Δεν μόνο του ξένου αλλά και τους Έλληνες. Η άναδος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία της χώρας θα είναι μια καλή μέρα για την Τεριδόνα. Κυριάκος Γιώργο μου, είναι και όσοι το ξέρουμε από κοντά το ξέρουμε αυτό. Θα σας μεταφέρω την εικόνα του Κυριάκου από κοντά. Είναι ένας κύριος. Παναγία μου, μου έρχεται λιποθυμία. Άπα! Η άνοδος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία της χώρας θα είναι μια καλή μέρα για την Τεριδόνα. Μην σπεύδουμε να το απορρίψουμε αυτό ότι Τεριδόνα και καλά δεν έχει να κάνει με οικονομική ζωή, με κοινωνική ζωή, με την καθημερινότητα, με αυτά ακριβώς. Έχει να κάνει και είναι πολύ σημαντικό που η άνοδος του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι μια καλή μέρα για την Τεριδόνα. Να μην το προσπερνάτε έτσι, να το σκεφτούμε λίγο γιατί με ευκολία απορρίπτουμε καταστάσεις ενώ μπορεί να κρύβονται σημαντικά μηνύματα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για την Τεριδόνα όπως θα ακούσουμε τώρα μια καλή μέρα γιατί θα υπάρχουν και για άλλα θέματα καλές μέρες. Η άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία της χώρας θα είναι μια καλή μέρα για τα ζουζούνια τους σκύλους το, το, το καράτε Η άνοδος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία της χώρας θα είναι μια καλή μέρα για τις Τίγρες για τους Πειρατές Η άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία τη χώρα θα είναι μια καλή μέρα για τα ζουζούνια, του σκύλου. Το, το καράτε, για, το, για τα πλοία, για τα άλογα για το περισκόπιο. Από όλα όσα είπε, το καλύτερο είναι ότι θα είναι μια καλή μέρα για την Τεριδόνα και για το περισκόπιο. Το περισκόπιο, το όργανο αυτό που ξέρουμε, μην τα πετάξουμε αυτά που λέει, να τα σκεφτούμε, εγώ αυτό ζητάω, να τα σκεφτούμε έτσι όπως ξέρει ο ελληνικό λαός και σκέφτεται πριν αποφασίσει για τέτοια θέματα γιατί δεν είναι λίγο για το περισκόπιο να είναι μια καλή μέρα, η άνοδος πάντα του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα ανέβουν αυτοί όλοι στην εξουσία βγάζοντας τα γάντια. Έχετε δει πάρα πολλέ ταινίε. Κυρίω στο Μεσοπόλεμο τα φορούσαν αυτά και πιο παλιά αλλά στο μεσοπόλεμο. Αυτά τα μακριά γάντια που ξεκινούσαν από τα δάχτυλα αλλά τελείωναν κάπου στον αγώνα για τις γυναίκες μιλάω, μπορεί και άντρες αλλά τελείωναν κάπου στον αγώνα και συνήθως κρατούσαν και ένα τσιγάρο εκεί οι κυρίες χορεύοντας τσατσάκι όλα τα υπόλοιπα Αυτά λοιπόν τα γάντια έρχονται τώρα να τα βγάλουν και ξεκινάει πρώτη η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Απλά να ξέρει ο κόσμο ότι ακούμε και καταλαβαίνουμε και ακούμε ε, την κραυγή αγωνία που εκπέμπεται και από του μικρού επιχειρηματίε και από του ελεύθερου επαγγελματίε και από του συνταξιούχου και από όλο τον κόσμο ο οποίο δεν βλέπει την, την, την ώρα να, να, να ελευθερωθεί από αυτή την καταστροφή που βρήκε τη χώρα μα. Να ξέρετε ότι παρότι εμεί είμαστε η, η αστική ευγενική παράταξη, ήρθε η ώρα και θα βγάλουμε τα γάντια. Γιατί πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για να γλιτώσουμε από αυτό το κακό που βρήκε τη χώρα μα. Να ξέρετε, ότι παρότι εμεί είμαστε η... η αστική ευγενική παράταξη, ήρθε η ώρα και θα βγάλουμε τα γάντια. Και έτσι, με γυμνά χέρια, η Άννα Μισέλλα θα παλέψει για όλου εμά, χωρί να φοράει αυτά τα γάντια. Ε, παραδοχή ότι όλα αυτά τα χρόνια με γάντια έκαναν ό,τι έκαναν. Βγαίνουν τώρα αυτά τα γάντια, συνήθω ήταν και βελούδινα με Τώρα δεν ξέρω, δεν διευκρίνησαν, θα φορέσει αυτά τη κουζίνα, τα ελαστικά. Αλλά όμω με γυμνά χέρια και χωρί αυτά τα πολυτελή γάντια, θα δώσει μάχη άνα Μισέλα Μακοπούλου. Νομίζω το θέαμα και η εικόνα είναι πάρα πολύ ταιριαστή. Πάμε πάλι στην Κεσαριανή, δεν μπορούμε ποτέ να φύγουμε από την Κεσαριανή, άλλωστε μα συνδέουν πάρα πολλά, όλου σαν λαό εννοώ. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε και είπε ποιον δρόμο ακριβώς ακολουθούν ματωμένη και περήφανοι γειτονιά τη Κεσαριανής Εμείς σήμερα αφήνουμε να μας κατακλείσει το δέος και η θυσία <ΛΗ> Το δέος για αυτούς που είχαν το θάρρος να κοιτάξουν την ιστορία στα μάτια <ΛΗ> Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς σήμερα εμείς κάνουμε απλά το καθήκον μας Κάνουμε το καθήκον μας και συνεχίζουμε προς τον Γερμανό στρατοπεδάρχη. <Τι> και συνεχίζουμε προς τον Γερμανό στρατοπεδάρχη. <Τι> Κάνουμε το καθήκον μας και συνεχίζουμε προς τον Γερμανό... Oh <Τι> ότι ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτα και για κανέναν λόγο. Ένας από τους εκατοντάδες φούρνους που γκρεμίστηκαν όταν άκουσαν ότι ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει με τίποτα το, το λόγο του και όλα αυτά που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ λογικό, ο Αλέξης Τσίπρας να μιλάει για κάτι ξένο προς αυτόν, πάντα το όνειρευόταν, να γίνει συνεπής αγωνιστής. Και η λέξη συνεπής Δεν ταιριάζει, μπαίνει σε πολλά εισαγωγικά, μάλλον εξαφανίζεται τελείω. Πόσο μάλλον η λέξη αγωνιστής. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, το 208 200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Ξέρετε ποιο σα περιμένει εκεί. Μπορείτε να στείλετε και SMS εμά, γράφοντα real Keno, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούτη παπάκυριαλεφm.gr. Νίκο Σαπρανίδη ρυθμίζει τον ήχο, δεν έχουμε φύγει από την Κεσαριανή. Εκεί θα μείνουμε, γιατί η ομιλήτρια εκεί, η που ανήγγειλε τον Πρωθυπουργό έχει να μας παραπέμψει πάλι σε Βάρναλη Κυρίες και κύριοι θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ιστορικότητα της αποψινής παράδοση ώστε με στο να προφέρουμε δύο στίχους για την αυτοθυσία των ηρών του Σκοπευτηρίου όπως την σε ο μεγάλος μας Βάρναλης Αν το δίκαιο θες καλέ μου με το δίκαιο του πολέμου θα το βρει, όπου ποθεί παίρνει σπαθή. Μην χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη, τον κουφό σου και στον ύδρο το δικό γίνε εσύ το αφεντικό. Χάητε θύμα, χάητε σύμβολο νεόνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας έρθει ανάπαδα ο δουμιάς. Βάρναλης, Βάρναλης κι Όχι αυτά που είπε η κοπέλα εκεί, η κυρία, αλλά ένας άλλος Βάρναλης με την αυθεντικότητα της φωνής και τον πάρα πάρα πολύ γνωστό χιλιοτραγουδισμένο Στίχο. Αυτό που ακολουθεί είναι επίσης Βάρναλης, έτσι καθαρό, με χοροδία, μεγάλη, θα μας πάει τις πρώτες διαφημίσεις, αφιερωμένο στα παπούδια, στους γερόντες που σήμερα το πρωί ταρακούνησαν και την κλούβα τη αστυνομία και γενικότερα όλες τις ψιλοκοιμισμένες συνειδήσεις των υπολείπων. ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτε και για κανέναν λόγο. Δεν ξέρω αν βάζει τον εαυτό του μέσα του συνεπείς αγωνιστές. Να ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα έργων, πράξεων, δράσεων του συνεπούς αγωνιστή συνέβη πριν μια, μια μισή ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Καλό σα μεσημέρι. Η συγκέντρωση λοιπόν ξεκίνησε ναι. λίγο μετά τι 10 από την, από την πλατεία Κοτζιά. Στη συνέχεια προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρία προ το Υπουργείο Εργασία και πριν από λίγη ώρα έφτασαν στην Ειρησαρχέ τη Σιροδοατικού με σκοπό να περάσουν στο μέγαρο Μαξίμου. Υπήρξε ένταξη μεταξύ αστυνομικών και συνταξιούχων καθώ οι συνταξιούχοι προσπάθησαν να περάσουν ανάμεσα από τι κλούβες. Στην προσπάθεια του λοιπόν να περάσουν άρχισαν να σπρώχνουν. <ΣΣΣ> Συνεχίζουν και... λοιπόν οι συνταξιούχοι. Είναι μπροστά κάποια άτομα από την αντιπροσωπεία. Προσπαθούν, ζητούν να περάσουν. Οι αστυνομικοί όμω παραμένουν μπροστά στι αρχέ τη Ρώθαντικού και έχουν κλειστεί, κλειστεί την είσοδο. Ε, το σύνηθε, η συνάδελφο από το ΣΚΑΙ εκείνη την ώρα είχε live σύνδεση. Γεωργία Γαραζιώτη την δυσκολία να μιλήσει. Φανταστείτε γιατί αυτά τα δακρυγόνα πολλοί τα έχουν γευτεί και πολύ από αυτού που ψήφισαν, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τι μπορεί να σημαίνει για έναν ηλικιωμένο. Παρ' όλα αυτά όμω ήταν εκεί και χτυπούσαν την κλούβα και σίκοναν τι μπαγκούρε και έδωσαν ένα βροντερό παρόν. Σήμερα νομίζω επισκιάζει και έτσι πρέπει. Αυτά να είναι τα γεγονότα, αυτέ να είναι οι ειδήσει, αυτέ να είναι οι εικόνε που βγαίνουν από την Αθήνα. Δεν είναι συνηθισμένε, αλλά μπορούμε κάπω να το κάνουμε καλύτερο. Η Πάτρα γιορτάζει. Τι θυμήθηκαν εκεί στην Πάτρα, Ότι σαν αύριο απελευθερώθηκε η Πάτρα τα γερμανικά στρατεύματα κατοχή. Μέχρι τώρα δεν το εορτάζανε, τουλάχιστον έτσι όπως θα το γιορτάσουν αυτή τη φορά. Άλλο δήμαρχος, αλλά ήθη, λογικό. Ξεκινάνε οι εορτασμοί από αύριο το πρωί με δοξολογία. Ποτέ δεν μπορούμε να τα γλιτώσουμε αυτά. Στο Μητροπολιτικό Νόο Μετά στι 11 στο Μνημείο τη Πλατείας Ψηλών Αλονιών, επιμνημό είναι η υπέρ των Πεσόντων Αγωνιστών. Συνεχίζονται το απόγευμα οι εκδηλώσει. Αύριο πάντα στι 7 ο Πολιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατριών διοργανώνει εκδήλωση. Διαβάζω το δελτίο τύπου. Έχει, α, έχει ιστορικό περίπατο με τη διαδρομή δεξαμενή Γερμανού και Ηλίας, Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Γεωργοστοπούλου, Ρίγα Φεραίου, Γούναρη. Σε ενδιάμεσε τοποθεσίε θα υπάρχουν σύντομα δρόμενα ανάδειξη τη ιστορία. Στις 8:30 στην πλατεία Γεωργίου μιλεί από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετήδη. Και αμέσω μετά η Λαϊκή Ορχήστρα και το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου με αφιέρωμα στο Αντάρτικο Τραγούδι τη Πελοπονίσου. Αυτά θα γίνουν αύριο στην Πάτρα. Ε, αλλά υπάρχει και μια προσπάθεια στα σχολεία. Αύριο, 3η 4 Οκτωβρίου, πάλι στην Πάτρα, οι σχολικέ μονάδε πρωτοβάθμιση και δευτεροβάθμιση εκπαίδευση του Δήμου Πατρέων μπορούν να πραγματοποιήσουν, όπω διαβάζουμε εδώ, στι δύο τελευταίε ώρε από το πρόγραμμα εκδήλωση για την απελευθέρωση τη πόλη, την οποία θα αναλάβει εκπαιδευτικό του σχολείου. Αυτά, αύριο, στην Πάτρα, τιμούν τα 72 χρόνια τη απελευθέρωση τη πόλη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχή και όπω διαβάζα και νωρίτερα, έχουν γεμίσει την πόλη αντιφασιστικά πανώ. Γιατί δεν έχει μόνο αξία το τι έγινε κάποτε, αν αυτό δεν το φέρεις στο σήμερα και το σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη να μάθει ακριβώς τι έγινε κάποτε στην Πάτρα και στις υπόλοιπες πόλεις, όχι μόνο της Ελλάδας, όπως βλέπουμε και παρακολουθούμε όλες τις Ευρώπη. Μορχιονά, Πού είσαι μωρινάνα <χαχα> Από τον Νάνος, κατάλαβες <χαχα> Α, Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μου πρόστιχα Κοντή, κοντή η Νάνη, αλλά ένα πράγμα Με... Νάνος, Νάνος, άμα τη φάς του Νάνου Είναι το μέτρο σύγκρισης Όταν είναι κοντό ο άλλος Και δεν καπώντους να τον έχει να πούμε Φαίνεται μεγάλο, δεν καπ*** Είδες, <χα> έχει σημασία <χα> Τι απαιτήσει έχεις απ' τη συσκευασία που αγοράζεις <χα> <χα> Δε μου λες, ο τρίτος κουβάς που λέει ο τσακαλώτος, ξέρεις τι θα έχει μέσα? Σκατά! Όχι, αγόρι μου, τα κολοδάχτυλα που θα φάνε όταν θα εξαφανιστούν. Υπάρχει κουβάς με κολοδάχτυλα? Ε, ναι, αυτόν που κουβαλάει ο τσακαλώτος. Εντάξει, το μέρα που μου σκουβάς. Θα σου πω και κάτι άλλο. Τι? Πες για του κλειστηριασμούς, κάθε τετάρτη εμεί πηγαίνουμε, ναι. Η πρώην συντρόφη μου βάλανε μάτι. Θα συνεχίσουμε εμεί όμω να πηγαίνουμε. Ε, και καλά θα κάνετε. Ά, τα μάτ μα... θα συνεχίσουν. Να έχουν ο καθένα στη δουλειά του. Ακριβώς, ο ο καθένα ο... υπερασπίζεται ο... τα συμφέροντά του. Ο παπαχριστόπουλο εξαφανίστηκε. Ο μπαλάφα στο θυμιατό έγινε υπουργό εξαφανίστηκε. Αυτοί που σπουδάει okay. και οι δύο ερχόντουσαν στου πληστηριάσμου του. Παλιά αλλάζει ο άνθρωπο. Δεν είστε δε υπέρ των αλλαγών. Εμείς... Αυτό είναι καπιταλιστικό φαινόμενο. Οι καπιταλιστέ δεν αντέχουν τι αλλαγέ. Λοιπόν, εμεί δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Επιτέλου me. Ναι, μπράβο, τι θες τώρα. Νευράκια. Λίγο κακομαθημένη μου φαίνεσαι. Πάλι νευράκια, πάλι. Καθόλου νευράκια. Δεν έχω καθόλου νευράκια, γιατί του φαίνεται ότι έχω νευρά. Oh. Δεν είμαι και τέτοιο άνθρωπο γενικό. Τι θες Γιατί με πιάσα τα μούτρα. Μίλα, Μωρία, που θες να σα πιάσω, σε πιάσω από τον κόλλο να προεξηγηθεί. Ο Ιερώνημο. Α, το προσπερνάς. Το πώς Λέγε. Ποιο Μπό. Όχι, ο Ιερώνυμος, ο Γιατί, γιατί μόνο τον Μετά. η αριστερή τώρα, κατάλαβες, ο Φίλης πάει μετά ο Χριστιανός ο δεξιός κάνει τη του συρεμεί. Αυτά Συμβαίνει στο Ελλαδιστάν. Οι παπάδε θέλουν τα παιδιά να μαθαίνουν μόνο τα παραμύθια του χριστιανισμού και η κυβέρνηση να μαθαίνουν τα παραμύθια και άλλων θρησκειών. Αυτή είναι η διαφορά του. Πού είναι το κακό με τα παραμύθια, Γιατί καταλαβαίνω μια αιχμή ότι δεν πρέπει να μαθαίνει ο κόσμο <συμβαίνει> παραμύθια τα παιδάκια. <συμβαίνει> ότι αντέχει την πραγματικότητα. Όχι, όχι. Τα παραμύθια τα θρησκευτικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για τη ψυχική και τη συναισθηματική για το παιδιών. Καλά, και τη σωματική καμιά φορά. Βεβαίω και αυτό. Των θρησκειών γενικότερα. <συμβαίνει> Καταρχήν, πρώτη φορά παίρνω. Αποστολή με 38χρονών, έχω δύο παιδιά. Και θέλω να πω κι εγώ το δικό μου πληματάκι για όλου αυτού του μαλάκι που μα κυβερνάνε. Διαπες όλου αυτού του μαλάκι που ψήφισαν και μα κυβερνάνε. Μπράβο, μπράβο, καλά το λε, Αποστολή. Γιατί είμαι από του μαλάκι που ψήφισαν και. Αλλά μην το θα... μισό αυτοί που μα κυβερνάνε δεν ήρθαν να μα κυβερνήσουν ξαφνικά μόνοι του. Ναι, όχι, δεν ήρθαν, εμεί που πέραμε. Ωραία, πέρα, πέρα, εγώ, για πάμε παρακάτω εγώ, τώρα εγώ, λοιπόν σε αυτή τη βάση, συζητάμε. Ωραία, άκουσε με να πει το μήνυμά μου τι είναι προ το Τζίπρα να γαντζωθεί με νύχια και με δόντια. Γιατί οι μαλάκοι Φέραμε πάνω, αλλά δεν μαθαίνουμε άλλο το χόρτο που μα πέταξε. Γιατί θα τελευταία του φορά που ανέβηκε και εκεί πέρα που θα κάτσει θα κατέβει πολλοί απότομα από την κορφή. Γιατί δεν την πληρώσει ο Τσίπρα που εσεί τον πιστέψατε και αν πληρώσετε εσεί που τον πιστέψατε. Δεν είναι δίκαιο, συγγνώμη. Δεν είναι δίκαιο αν την πληρώσετε εσεί που τον πιστέψατε. Αυτό τι φταίει. Είστε μια μαλάκια και τον πιστέψατε. Γιατί δεν ο Τσίπρα. Είναι δίκαιο αυτό που λε. Δυστυχώ η δημοκρατία αυτό είναι, φιλέ. Η δημοκρατία αυτό είναι. Είμαστε περισσότεροι μαλάκι που πιστέψαμε αυτό το ψεύτη, τον Πινόκιο. Το πρόβλημα πιά Περισσότερου μαλάκε από όσου εξάγουμε. Τι να κάνουμε, Δε Αποστολή, τι να κάνουμε. Δυστυχώ <laughs> είμαστε παραγωγικοί σου μαλάκες. Τι να κάνουμε. Αυτά που λένε δεν έχει Εσύ ανάπτυξη. Ήταν... Σε αυτό ήταν έχουμε. Αυτό. Ήθελα να κλείσω να σου πω ένα τελευταίο με πολύ αγάπη. Στου φίλου του Ηριζαίου και σε όλου αυτού που σε παίρνουν κατά καιρού τηλέφωνο, είναι να πω ότι ο κομμουνισμός είναι στάση ζωή. Καλά, και, και το ιεραποστολικό είναι στάση. Τι πάει να πει τώρα. Ρε, και Ρε, το style στάση είναι. <χαι> είναι στάση. Ό,τι είναι στάση, εμεί θα το κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε. Είναι στάση ζωή. Και θέλω να σου πω ότι είναι, είναι σαν την ψυχοθεραπεία. Μα που, θα σου πει που, και θα... ο άλλο ότι ο καπιταλισμό είναι επίση στάση ζωή. Στάση ζωή που εσύ δεν θα αγαμπεριέ ποτέ, αλλά θα Αλλά είναι στάση αυτή. Είναι στάση, ναι, έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρει να πονά εξαιριστώ τεξίες μερικοί θέλουν να πονάνε ο πόνος είναι συνειδώνει αυτό. όμως δηλαδή μερικοί είμαστε για μένα κλείδες φιλάκια σ' αγαπώ πολύ ε yeah, bye. Να να πας, yeah. ο Κυριάκος Γιώργο μου είναι και όσοι το ξέρουμε από κοντά το ξέρουμε αυτό Θα να σας μεταφέρω την εικόνα του Κυριάκου από κοντά Είναι ένας κύριος. Κερδιά και λιβάνια! Άμα το λέει ο Άδωνης με τα κριτήρια του ότι κύριος είναι ο κυριακός και το λέει έτσι ενθουσιασμένος και με πάθος, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ο δήμαρχος Κεσαριανής πολύ σωστά δεν πήγε χτες όλο αυτό το ρεζιλίκι, την ξεφτίλα και πολύ καλά έκανε. Όμως τελείως η φιέστα έγινε η καπήλευση, βυσοδόμησαν οι Σιριζέοι πάνω στους του της Κεσαριανή. Από εδώ και πέρα οφείλει ο Δήμαρχος Κεσαριανής και πρέπει να το κάνει άμεσα να καθαρίσει το χώρο να καθαρίσει όχι από τα σκουπίδια να καθαρίσει το χώρο ναι να καθαρίσει το χώρο να κάνει μια εκδήλωση για να καθαρίσει η άβρα γιατί επανειλημμένως τον τελευταίο 1,5 χρόνο ο συγκεκριμένος ιερός χώρος Έχει λερωθεί από ανθρώπους που δεν οροδούν προουδενός. Διαβάζω και αυτό το κείμενο του Μπογιόπουλου σήμερα στον ενικό το εδώ μπροστά μου. Καταλήγει με τίτλο «Στον τείχο τη Κεσαριανής». Καταλήγει σε όποιον μετατρέπει τα όχι σε νέα, αλλά μετά συνοδευόμενος από τα ΜΑΤ. Δείχνει τον τοίχο των εκτελεσμένων για να ισχυριστεί ότι συνεχίζει τα βήματά του, σε όποιο παραδίδει για 99 χρόνια τον τόπο στην υγιή επιχειρηματικότητα, την επιτήρηση τη πατρίδα στους θεσμού και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενημέρωση στους υπερθεματιστέ, τα σύνορα προ φύλαξη των Άτων, και όμω την ίδια ώρα προσπαθεί να μετατρέψει σε επικοινωνιακό λάφυρο τη θυσία των νεκρών αυτών, χωρί καμία διαπραγμάτευση έπεσαν στον αγώνα για ελευθερία και λαοκρατία. τι αξίζει, του αξίζει τιμή ή κατεσχύνη. Βάζει ερωτηματικά ο Μπογιώπουλο. Δεν του αξίζει τιμή, του αξίζει κατεσχήνη, εννοείται, και επειδή η λέξη είναι πολύ κομψή, αιώνια ντροπή και ξεφτύλα. Αυτό αξίζει σε όποιον τολμά και πιάνει στα χέρια του, στου λόγου του, στι άτιμε πράξει του, μπλέκει και του νεκρού τη Κεσαριανή, όπω έγινε χθε το βράδυ. Πάμε σε μια άλλη ξεφτύλα, μικρότερη βέβαια, είναι ένα γνωστό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, από του οικολόγου, ο, ο Γιώργο Δημαρά. Παλιά έκλεγε όταν ψήφιζε τα μνημόνια, αυτά τα ρεζιλίκια που συνηθίζουν όλοι αυτοί. Ε, προχτές μίλησε για τους Έλληνες και τι πρέπει να κάνουν. Αν πεις σήμερα στους Έλληνες τους του υπολίτες μία ώρα, δύο ώρες τη βδομάδα θα το δεχθεί κανείς. Αν όχι, πίστε... δεν είμαστε στι μπριγάδε. Δεν, σε... δεν είμαστε σε κοινωνικέ εποχέ. Αν πούμε. Δεν στους... είμαστε σε εποχέ. Αν πούμε στου άνεργου. Στα νέους. κόκκινα μεροκάματα δεν είμαστε. Ναι, Αλλά θες... όμω θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνε ότι πρέπει να δουλέψουν και λίγο παραπάνω. Δεν πρέπει να πούμε στου Έλληνε ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. <Το τον συμπλήρωσε το βουλευτή, τον οικολόγο με τις ευαισθησίε, ο Κωνσταντίνο Μτζοτάκη που παλιά έλεγε αυτά, όχι παλιά, πριν τρία χρόνια. Ότι πρέπει να πούμε στου Έλληνε ότι πρέπει να. Δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερο. Είπε ο Υπομιτσοτάκη δεν το είπε ο Δημαράς, αλλά το εννοεί. Δεν είπε μόνο για αυτού που δουλεύουν, είπε και για του άνεργου. Έδωσε προοπτική ο αριστερό βουλευτή. Οι άνεργοι νέοι να μην περιμένουν μόνο αυτό που σπουδάσανε να βρεθεί, γιατί δεν θα βρεθεί ποτέ. Να προσαρμοστούν, να συνεργαστούν. Έχουν οι μορφέ κοινωνική οικονομία που διαμορφώνεται και ένα νόμο τώρα που θα πρέπει να βρουν οι τρόπου και περιμένουν τι πολιτικέ επιχειρήσει να στη χώρα. Να δρυμή κατα... κατηγορώ, καταγγέλο κατά των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ε, με πρόταση για τους ανέργους, όπως ακούσαμε, ο αριστερός βουλευτής, ο Δημάρα, Γιώργος Δημάρα, έχει πρόταση, παλιά ο Κυριάκος είχε επίσης καθαρίστρες να κάνουν επιχειρήσεις. Τώρα έρχεται ο βουλευτής, με την ψήφο του υπάρχει όλο αυτό το έκτρομα που κυβερνά τον τόπο και λέει ότι πρέπει να οι άνεργοι και οι επιστήμονες να μην περιμένουν, ποτέ δεν θα γίνει αυτό, να, να δουλέψουν σε κάτι που έχουν σπουδάσει, να βρουν διάφορους άλλους τρόπους για να τα βγάλουν πέρα και να μην τα περιμένουν όλα από τις πολυεθνικές. Όλα αυτά από έναν οικολόγο με ευαισθησίες που ξαναλέω έκλεγε δάκρυζε από το βήμα της βουλή όταν ψήφιζε το τρίτο μνημόνιο και όλα τα υπόλοιπα που έχουν εγκληματικά ψηφιστεί. Η Ελένη Λουκά είμαι Στα κ***ια μας Για πρόσεξε βρε δεν τρέπεσαι Είλας αλήτης είσαι και εκπομπή σου Σατανική αλήθεια. δεν τρέπεσαι βρε να μιλάς έτσι Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι Εντάξει Το καταλαβήσε ένα αλήτης Είμαι εντάξει δεν... άρα θα μου κλείσει το δεν... τηλέφωνο δεν... να υποθέσω Στα... Μισό λετάκι Προπή... σου μίλησα εγώ άσχημα Είμαι καθή και αληταρά Άρα θα μου κλείσει το τηλέφωνο δεν... Όχι μωρί Ό, και να σου πω, εκεί θα κάτσε να λε. Πίσω είναι σαντανική και αλύτικη του δαίμονα, του διαβόλου. Δαίμονα. Κλείστε όλοι, θα κλείσουμε. Τουσιάζουν, σε καταστρέφουν, φρικιά και δαίμονε. Πίσω σου τρέχουν. Τα ραδιόφωνε. Καρβέλα, καρβέλα, καρβέλα. Δαίμονε. Δαίμονε. Υδέε, έμονε. Διόφωνα. Δεν κερδίζω, ε. Δαίμονε. Τα ραδιόφωνα έχετε άδεια. Να παίζει το τρατζίστρο, τα αμερικάνικα. Σε κάνω πρόγραμμα ολόκληρη αν θε. Και εσύ περνά στου δρόμου με τον μπουφάν στου ώμου. Θυμίζει το Χατζόπουλο, αυτό κάτω από παλιά. Και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα Θα... Ακόμα εκεί είσαι, δεν παίρνει καμπάρι. Θα σταματήσει τώρα. κάνεις; τι κάνει. Να σου πω πρώτο Πε μου, μια ανθρώπινη φορά. Ναι, ναι, Πρώτον, αυτή είναι ο Λουκά. Ναι. Πρώτον, δεν την έχω βάλει εγώ. Αυτό είναι φως ναι, πανάρι. Την έχει Ό, δεν την έβαλα εγώ. Δεύτερον, είναι παλαι, με το παλαιό. Είναι επιχανεμένη σχισματική. Είναι παλαιό Δεν μου το έψανε να προστατεύσει. Δεν Ήστε. το ήξερα. Έπρεπε να με προστατεύσει αυτά, μου τα λε. Παίρνει και σε άλλε εκπομπέ. Είχε πάρει ο στο. Παλίμον. Όγιο το βράδυ. Τι, υπάρχει τρελό και... που δεν έχει πάρει σολαβίθη. Πάνε, δεν ξέρω πόσο το όνομά τη, το, το υπόνοιμο τέλο πάντων. Και δήλωσε παλαιοημερολογία. Να σου κάνω μια και... ερώτηση, Ελένη. Λί. Πριν από λίγο θυμάσαι ότι σε και σου μίλησα χειδέα, έτσι. Ναι, γιατί σε έβρισα. Όχι, λέω. Τώρα κανονικά όλα μια χαρά, ο διπολισμό τρέχει. Πάμε, συγγνώμη, πάμε. Τρέχει ο διπολισμό που είπα ακριβώ ότι είναι ντροπή σα να μιλάτε με αυτό το. Τρόπο. Αυτό δείχνει ότι είστε αλήτε. Είμαστε ελτε. Γιατί γυναίκε θέλουν του αλήτει, Ελέγκα. Ένα αλήθει, θέλουν όλε. Παρέγα πράγματα. Ναι, ναι. Σου λέω η νεολικά είναι, είναι με το παλαιό. Εντάξει, μπορεί θα την κόψω. Καλαβές. Είναι παλαιμιογήτησα, είναι, είναι πλανεμένοι σκυσματική, είναι του σανάτου διαβόλου. Εσυχτεί με τι θατανίσει τρει το... όλε. ο, ο κατσούλα, ο... δεν, δεν, δεν, δεν ξέρω να τα είσαι έτσι από φυλάκιση Ακούσε το θέμα. Ακού. Σου λέω σημαντικό πράγματα, Ελένη. Βγαίνει ο κατσούλα, ο σαντανή τη Απλή. Φυλακή. Αλήθεια. Ναι, θα κάνει τελετέ πάλι. Oh. Θα λέμε πάλι φωνάξτε τον Κατσούρα να κάνει προσευχή να πάρουν το πρωτάθλημα οι Ολυμπιακοί. Αλλά τώρα το παίρνουν οι Ολυμπιακοί το πρωτάθλημα. Ούτε τελετή. Η γυναίκα αυτή δεν είναι καλά. Υποδίεται και κοροϊδεύει την εκκλησία του. Να ο... παίρνει εσύ, Μωρή Λουκά. Το... Να παίρνει εσύ Α. να μιλάω με μια γυναίκα που είναι καλά στα μυαλά τη. Μόνο το όνομα Σουλτάνα. Μα σε κάνει να γελά. Ακούγοντα το όνομα Σουλτάνα, σου mm. έρχονται χε... γέλια. Σε αντίθεση που ακού Επειδή δεν θυμάμαι καλά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο Χρυστοφοράκο όταν έφυγε υπουργό εξωτερικών, ποιο ήταν, Όταν έφυγε, Κοίτα που δεν το θυμόμουν, Η τώρα Μιτσοτάκη. Ε, τυχερε, παιδί μου, ένα πράγμα. Τέλο πάντων, δεν καταλαβαίνω την αιχμή για τον Χρυστοφοράκο, Έναν αθώο άνθρωπο παραγεγραμμένο. Έλατε, κοίτα να δει στραβά με τόσο καιρό και δεν πάτα να χαμπάρετε. Μωρή τα είπαμε, φτάνει, άσε με, δεν θέλω. Μπορώ να έχω συμμετογερθεί στην εκποδο. Παρακαλώ, συμμετέχετε. Ωραία, θα να, να μιλήσω με το κύριο που μιλάει. Εγώ και, είμαι ο κύριο που μιλάει, είμαι ο κύριο. Είμαι ο κύριο που κάνει την κυρία. Σήμερα σου πω, εγώ είπα να συμμετέχαμε ευθεία. Αλλά σα κάνετε ξεκατάσμα λογαριασμό. Εσεί θέλετε να πείτε κάτι στο τηλέφωνο ή απλά πια έτσι να κάνουμε με έναν πλύντω. Εγώ... Έλα, παιδί μου, πε μου. Για να, για να ρωτήσω πέρα. Ωραία, ρωτήσατε, τώρα θέλετε να πείτε. Γιατί, εσύ δεν μπορείτε να κάτσει. Γιατί από ένα να περιμένε. Ναι, εντάξει. Μήπω είσαι μαλάκα, Όχι μαλάκα δεν είμαι. Παλιά ήμουνα. Κομμένο τώρα τι έγινε. Είσαι κόμψι το χέρι σου και την κάτι. Φέσαι, πάνε, δεν έχω καλή ακοή και έτσι. Και μου λε δεν είσαι μαλάκα. <Κι> Πώ έφυγε η ακοή, <Κι> Δεν έχεις ακούσει για το κουφένι. <Κι> Έλα δεν πειράζει. Να είσαι καλά, <Κι> Να προσέχει <Κι> και τι κολόνε γιατί τυφλώνει κιόλα. <Κι> Ποτέ ξανά στον τόπο μας αυτή η ιδεολογία της αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος. Δεν θα σπείρει καρπούς. Καλά, το λέει και το κάνει. Δεν είναι μόνο ότι το λέει, δεν είναι θεωρητικός, μονολόγια. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να το εφαρμόσει. Ε, να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί κάθε μέρα κάτι ψηλό ακούμε έτσι για καταγγελίες πολιτικών αυτού του τόπου, για το ξεπούλμα που επιχειρείται στα, στα νέρα. Θέλω λοιπόν να σα πω και να στείλω και ένα μήνυμα προ την κυβέρνηση και προ τα θετικά τη κυβέρνηση που είναι η Τρόικα. Ότι δεν πρόκειται να την κλειτώσουν με πολιτικέ ευθύνε, εάν τολμήσουν να ξεπουλήσουν την περιουσία του ελληνικού λαού που είναι η περιουσία τη ΕΙΔΑΒ. Δεν πρόκειται να την κλειτώσουν απολογούμενοι πολιτικά. Είναι ποινικά αδικήματα αυτά που κάνουν, είναι εγκλήματα σε βάρο περιουσία του ελληνικού λαού. Και εκεί θα πληρώσουμε ποινικά. Βεβαίως είναι ο πάνω Καμένος. Ακούσατε τον δρυμή κατηγορό κατά της κυβέρνησης και των αφεντικών της κυβέρνησης, της Τρόικας. Απίφθηνε πολύ αυστηρή προειδοποίηση να αφήσουν κάτω τα νερά, την ΕΙΔΑΠ γενικότερα. Είναι από παλιότερη δήλωση αλλά έρχεται στο σήμερα και κουμπώνει όπως όλα κουμπώνουν τα πολύ παλιά τόσο καλά στο σήμερα. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι ο διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίζεται συνεχώ στα κανάλια προσφέροντα ψυχολογία. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει και υπάρχει ένα κομμάτι τη κοινωνία το οποίο αισθάνεται μία απόσταση από την πολιτική μα. Αλλά όσο αυτό μπορεί να είναι απόσταση, μπορεί να είναι και προσδοκία. Να! Η απόσταση που νιώθει ο κόσμο από την κυβέρνηση είναι ταυτόχρονα και προσδοκία ή μπορεί να γίνει και προσδοκία σύμφωνα πάντα. Με τα όσα λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης είπαμε, ψυχαγωγή το λαό. Οπότε όλα μπορούν να δικαιολογηθούν μέσα εκεί. Κάποτε όμω, φτάνουμε στο τέλο. Να σα θυμίσουμε ότι σήμερα ξεκινάει στον Α, α χωρί άδεια προ το παρόν. Κανεί δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στι 10 παρα 10, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Πρώτο επεισόδιο σήμερα με τον Μπαλούρδο, διευθυντή, με την αγωνία και του Μπαλούρδου και των υπολείπων. Για το κανάλι, για την άδεια, με όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν εκεί κατά τη διάρκεια τη δεύτερη φορά αριστερά, γιατί κάπου εκεί είμαστε. Αυτά το βράδυ όμω, αμέσω μετά την μουρμούρα. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρο του λαού. Μα πάει στο μαγκαζίνο και το Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σα. Μωστάλη, εγώ κα... Γεια σου, παιδί μου. Έλα, παιδί μου, τι κάνει. Είμαι ο Κυρανίκη από το Χαϊδάρι. Γεια σου, Κυρανίκη μου, τα φιλιά μου στο όμορφο Κύρι... Χαϊδάρι. Τι Εσύ είσαι ένας Με πολεμάνε τα συμφέροντα, με χτυπάνε κάτω. Με σπαρδαράνε. Μποστολάγι μου, πότε βάζει την ελληνοχρένεια. Από αυτή τη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 10 παρα 10 το βράδυ, για δύο εβδομάδε. Μετά πάει 11 παρα 10, το καρφόν από τώρα. Πρώτα ήταν στάνταρ, γιατί ήταν μετά την μπουρμούρα. Και τώρα μετά την μπουρμούρα είναι στην αρχή. Μετά θα είναι μετά από κάτι άλλο. Α τα κλαπτοχαράλα, που έτσι κι αλλιώ εφήμερα είναι όλα. Καδούλα μου, χάρηκα. Και εγώ να σε καλά τα φιλιά μου στο όμορφοι νίκαιο. Ναι, χαϊδάρη εκεί. Δεν το... είναι όμορφο και δεν μπορώ να το συνηθήσω, έλα. Ορισμένο, αχροατεπ... Θα του το πω, δεν, δεν μαζεύονται, και αυτοί το να και... Έλα, γεια. Σου πάλι, Μια διαφαή, είχατε πάει τόση ώρα. Ή και δεν κατάλαβα ότι εμεί διατρώνουμε. Ότι θα περιμένω να τελειώσει κουμπί για να φάμε. Δεν μου πάτε στο διάλογο, λέω εγώ. Θα μου κάνετε και πρόγραμμα. Ναι, διαφαή. Μπορείτε να βάζετε εκεί πέρα κάθε μέρα το τραγούδι του ξυλούρι που λέει Άντε θύμα, Άντε ψυχοφόνο. Όσο ξυπνήσετε λίγο. Ε, κάθε μέρα θα το βάζουμε αυτό. Τώρα έχει ε, λογική. Πέρα. Να μην βάλω ένα πανοκιά μου που πιάνει κιό τον κόσμο. Ε. Δεν πιάνει ο ξηλούρι, το κάνει μια διασκευή κάποιο. Έχει κάνει σφακανάκι ε. να το βάλω από σφακανάκι. Ε. Μια τι, μια διασκευή κάτι. Απ' την άλλη πλευρά του πλανήτη, παίρνω. Καναδά, αυτό. Να σου πω, μην μου ξαναπεί το ρόντο τη Αυγή, αυτό το, το ρόντο. <laughs> Μπορώ να πω το ρόντο <laughs> το... του Δουλήνου. Χαχα. <laughs> Καινούργια. Oh. Για πε. Ναι, ω. Λοιπόν, για το θύμιο, όσον αφορά το, το ΕΑΜ που έλεγε, δυστυχώ έκανε ένα λάθο. Δεν είναι το μεγαλύτερο μέρο του λαού που το θυμάται με αγάπη. Που λέμε, οι περισσότεροι Έλληνε δυστυχώ πλέον είναι εκτό από πρόβατα και φασίστε. Και το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι πω εδώ, έτσι και γενικά η Έλληνε του εξωτερικού, απλά πρέπει να ακουστεί η περισσότερη. Οι περισσότεροι είναι και φασίστες και έρχονται και δουλεύουν χωρίς χαρτιά, έτσι, και μετά κάθονται και γράφουν ότι εμείς α πούμε είμαστε ενόμιμοι, ενώ οι άνδοι είναι λαφραίοι και όλα αυτά πλένε για την Ελλάδα. Αυτά ρε φίλε. Επειδή όλο το καλοκαίρι ακούγαμε την κονσέρβα, φίλε, πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε επανάληψη. Η εκπομπή σα θέλει μελέτη, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε την ώρα τη εκπομπή. Τι να κάνουμε, πρέπει να μπει οπωσδήποτε επανάληψη, δεν γίνεται. Το θα το δεν πω, γίνεται. δεν ξέρω, δεν κάνω εγώ το πρόγραμμα. Δηλαδή χάνουμε κόσμο, χάνουμε κόσμο. Στο site, παιδιά, παιδιά, παιδιά, στο site ελληνοφρενιανέ.gr. Φίλε, τώρα άλλο τώρα, τώρα, τώρα, Δεν, δεν δυο, κατάλαβα, φορά, το GPS πώ το έχει το ταξίκι συνδεδεμένο με το ίντερνετ. Λοιπόν, αυτό που σου λέω Ναι, τώρα το καλοκαίρι που άκουγα τι επαναλήψει, πρόσεξα μάλλον κάτι που δεν το είχα προσέξει. Σε παίρνει ένας φασίστας σου παίρνει ένα φασίστα τηλέφωνο. Αμα ήταν ένα, θα ήταν καλά. Ναι, η κυρία σου λέει για τα κολοκαλάβρυτα Ανέφερε κολοκαλάβρυτα Ναι, νομίζω έτσι πρέπει να είναι, δεν πρέπει να κάνω λάθο. Σου... Τι τα... τα... δουλειά κάνει, θα σου πω άμα κάνει λάθο. Τώρα πλέον συνταξιούχο είμαι. Ήσουν ταξιτζής Όχι, καλό όχι. Μπορεί να κάνει και λάθο. Δούλευε ποτέ σε κομμωτήριο. Δούλευα και σε ταξί. Α <laughs> <έχεις> κάνει ταξί. <laughs> ναι, ναι, ναι. Είμαι πήγη, λοιπόν. Ναι, κύριο, τότε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ πηγ Θέλω να σχολιάσω λοιπόν με πώ υπήρχε πρόσεχα ότι πως αυτοί που κραδένουν τι ελληνικέ σημαίες αγαπάνε την πατρίδα τους. Ονόμασε κολοκαλάβριτα τα μαρτυρικά καλάβριτα. Οι δάφτιοι και οι άθμοι μπήκαν στο υπερταμείο, σωστά. Επιτέλου, επιτέλου. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και θα το προστατεύσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα. Προδιετία, ξεκόλα. Θα περάσουν πάνω από τα πτώματά μα, έλεγε ο Τσίπρα. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πτώματα. Δηλαδή του βλέπει ζωντανού, δεν είναι αυτό πολιτικό πτώμα. Τι είναι. Θέλουμε είναι κάτι ζωντανό, παιδί είναι. μου, κάτι ζωντανό που δεν είναι πτώμα όπω τον Κυριάκο. Δεν πάνε, είναι πτώμα. Δεν περιμένουμε σήμερα με μεγάλη αγωνία ανυπομονησία και λαχτάρα μπορώ να πω την πρεμιέρα της Λεωτικής Ελληναφρένειας. Και πολύ καλά θα κάνετε. Από σήμερα το βράδυ και κάθε ε? Δευτέρα και Τρίτη 10 παρα 10 στην τηλεόραση του Α τώρα είναι αυτή ε? η ερώτηση που σε ρωτάνε ε, φέτος που είσαι σε ποιο κανάλι στον Α. Α. Ο Α που είναι <laughs> αυτό ο Α είναι κάπου τέλος πάνε για την ώρα στον Α. Λοιπόν αυτά. Άντε γεια.